Από κοντά σε απόσταση. Μίμη Ανδρουλάκη, Ιωταηλίου, εδώ στον Α989. Και την προηγούμενη Κυριακή, μίμη μου, δεν ήρθε. Νομίζαμε ότι θα απολυτευτεί. <Λε> αλλά εσύ τελικά είχε πάει στην Κρήτη, είχε πάει σε κηδεία. Σε <Λε> κηδεία. Θυμάσαι, ρε, που σου έκανα αστείο, που έλεγα ότι η γιαγιά μου λέγανε στο χωριό Όποιοι να πεθάνουν, να πεθάνουν μέχρι τον Νοέμβριο, γιατί μετά δεν μπορεί να έρθει ο παπά να του σάψει. Ναι. <Λε> και άμα έρχονταν κανεί παπά να θάβει τον Νοέμβριο, λένε. Ε, θα άψω τώρα και του υπόλοιπου γιατί δεν, έτσι την πάτησε η ίδια η γιαγιά μου. Πέθανε με το μεγάλο χιονιά, με το μεγάλο χιονιά. και δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε. Βάλανε πολλτόζεστο, τέλο πάντων, μέσα στο κρύο, κάναμε το δείχταμο. Ε, να τα ακούνε αυτοί που είναι ακροατέ μα. Είναι μια γυναίκα που αγωνίστηκε πολύ στη ζωή τη. Τι καμίνια, τι χωράφια, τι γίδια, μέχρι και στην ξενοδοχεία πήγε και δούλεψε. Τα πάντα. Και γι' αυτό έζησε μέχρι 100 και. Κανεί δεν ξέρει πόσο χρόνο πέθανε, 100 και. Έτσι δεν είναι. Θεό χωρί τη γυναίκα. Λοιπόν, η γκρι που δεν την τη ξέρετε, τη βλέπετε να είναι κοντά στην Αφρική, κάνει το μεγαλύτερο χιονιά που μπορείτε να φανταστείτε. Δύο μέτρα χιόνι. Πώ τη βγάλατε και... με το χιόνι, μου. Αν... Ε... Ανοίξατε τον δρόμο ε... με γκρέιντερ, ε... με μπολδόζες. άστα, Πώ ήρθε ο παπά. <laughs> <ο παπάς. laughs> Έτσι είναι, ναι. Και το ήξερε η λε. Ναι. Είχα ένα παππού, ήταν μεγάλο αγωνιστή. Καπετάνιο. Ακολούθησε το Βενιζέλο σαν κύριο. Από το 9 μέχρι σε όλου του Βαλκανικού πολέμου, στα πάντα μέχρι τέλους. Πολεμιστή, άντρα, σκάς, στη Μικρασία, α πούμε, πιάσει η χρόνια τον είχαν μετά το ασκήσει σε χείρι, α πούμε. Μα, όταν λοιπόν ήταν στο χωριό, είχε φυτέψει μια καριδιά έξω από το σπίτι. Γιατί από κάτω τρέχουν νερά στο χωριό, ήταν σαν γκρεμό, στο οροπέδιο του λαστείου. Και λέει, άμα η καριδιά σκεπάσει τον καμπαναριό, και δεν βλέπω τον καμπαναριό, θα αποθάνω. Έλα όμως που η καρυδιά με το νερό τράβαγε, γρήγορα ανέβαινε, ύψωνε, ύψωνε. όταν είναι πια σπανικός. Όταν άρχισε να πλησιάζει το καμπαναριό, ούτε την κλάδευε πια, προσπαθούσε, κανει δεν ξέρει πώς την υπονόμευε, θα ρίχνε τίποτα υγρά, τοξικά, αλλά η καρδια τίποτα, δεν έχει Ε, λοιπόν, σε πληροφορώ, όταν κάλυψε το καμπαναριό αποειτευμένος πιο παππούς μου, πέθανε. Όταν κάλυψε τον καπανάριο. Ε, με πολλά χρόνια ζωή, αλλά αγωνίστηκε εναντίον τη καριδιά. <laughs> αλλά η καρδιά είναι η αυτοπιβεβούμενη προφητεία. Ε. Τα λέμε τώρα εν μέσω εκλογών, τι να κάνουμε. Εν μέσω εκλογών ε, και θα πάμε σε ένα Ακροατέ που έχω μαζέψει πολλά μηνύματα μήνυμα. Ε, και ένα αναφέρεται στην Αλέγκρα και σου λέει πώ μέσα σε τέτοιο κλίμα, μέσα σε αυτό ναι. το φθινόπορο, μέσα σε προεκλογικό χαρακτήρα. που ήξερα ένα ένα βιβλίο ναι. εκτό θέματο. Ναι. Καθόλου εκτό θέματο. Είναι. άκου όταν οι άνθρωποι ενδιαφέρονται να πάνε στο μέλλον, πρέπει να κάνουν μια επιστροφή στο παρελθόν πάντα. Δηλαδή να συνδέουμε αυτά τα δύο πράγματα. Ο Μάρξ έλεγε μια πολύ σημαντική φράση: Που λέει Όταν οι άνθρωποι ετοιμάζονται να αλλάξουν τα πάντα και του εαυτού του και να κάνουν κάτι που δεν έχει προϋπάρξει, αισθάνονται στιχτοδό στην ανάγκη να στραφούν στο σεβάσμενο παρελθόν, να δανειστούν από εκεί τι στολές του, τα συνθήματά του και με αυτή τη σεβάσμη αμεταμφίεση να παραστήσουν τη νέα σκηνή τη ιστορία λέει ο Κάρλ Μάρξ. Δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερη ανάγκη αυτοί που νιώθουμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Δηλαδή κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μέσω των, του 21 και των του εθελοντών του 21 μπορούσαν να πούμε τα πάντα για το σήμερα. Δηλαδή, τα πάντα είπαμε εκεί μέσα. Δηλαδή όλες οι σκηνέ αν δείτε με τους δανειστές, ναι. τους Γάλλους, τους Άγγλους, τις, ό, όλα τα περιστατικά είναι τα ίδια με τα σημερινά. Τα ίδια και πολύ διαφορετικά ταυτόχρονα. Δεν είναι... Όχι, η Αλέγκρα είναι το πιο επίκαιρο βιβλίο που έχω γράψει. Δε, μας βάζει βαθύτερα στα κίνητα των ανθρώπων. Και όπω έλεγα τώρα το Σαμαρά και μίλαγε. Τώρα ε, είναι και ο άνθρωπος <ληκλυ�> όταν αγχω, αγχωμένος, κουρασμένος. Ε, ε, ελάτε και στη θέση τη δικιά του, ε, έστω και αν είστε αντίπαλοι του. Ναι, εδώ ο κριτικός δεν λέει, α ξέρω εγώ δεν τον βρεις και Λε, Εγώ τώρα έτσι όπως τον έβλεπα αγχωμένο, ίσως και ιτημένο, Έλεγα, όσα και αν έχεις βάσανα, να μην το βάζεις κάτω. Σκέψου κι ανάσουν σαμαράς, ετούτο το σαβάτο <laughs> <laughs> Δεν το διαφορετικά. Πολύ ωραίο, ε. πολύ ωραίο. Ναι. Έτσι που λες, σε πάρω στα ορήνα. Την πάρωστε, αυτή την αγωνία που είπες. Έπρασε Τα σε όλα σήμερα στις ανήκεινώσεις του. σε πάρω στη δίχτυη, εκεί που γεννήθηκε ο Δία είναι το χωριό μου. Στη δίχτυη όπου ψοφήσαμε στο κρύο, ε, τότε έχει το δίχταμο. Το ξέρει το δίχταμο. Πώ, βεβαίω. Οι αρχαίοι λέγανε ότι πουλώνει τι πληγέ. Οι γυναίκε, αν πονάνε στο κετό, πήραν δίχταμο. Γύδι, τα γύρια, από εκεί το καταλάβανε οι αρχαίοι. Πρόσεξε, τα γύρια, όταν πέρανε κανένα τόξο στην πλάτη ή στην κοιλιά και θέλανε να επουλώσουν το τραύμα, εκεί τα χρόνια. Αν ξέφευγε το γύρι, είχε φάει τη, ή το ελάφι, ξέρω εγώ, το ζαρακάδι, πήγαινε για αμέσω, αμέσω, αν στικτοδώ, δίχταμο για να επουλωθούν οι πληγέ. Αυτό το κάνω και εγώ. λένε ότι είναι, λένε ότι είναι και αφροδησιακό. Κάνεις δεν ξέρει. Αλλά πάντως επιδρά. Είναι γεγονός ότι επιδρά mm -hmm. το δίχταμο. Εμπεριετικά. Ναι. Τι μαγειρέψατε για τη γιαγιά. Πώς τη βγάλατε μες στο χιονιά. Άστο ας... να το πούμε στο τέλος. Να το πούμε στο τέλος. Ας ας κάνουμε ότι... μια Ό, έτσι, συνταγή της γιαγια, δεν θες, τη βάζει έτσι. ο νου ε? Ναι. Εσύ, εσύ, εσύ θα το οδηγήσει. Να μείνουμε στις ε, ναι. Να μείνουμε στι εκλογέ, να μείνουμε και είναι η πρώτη εκπομπή για το 2015 που κάνουμε. Και το 2015 πήγε δραματικά. Πήγε άσχημα. Πολύ δραματικά, πολύ δραματικά, ναι. Έτσι ε, ο κακομίδησο Σαμάρ δηλαδή, κάνει δεκόρ και... του φόβου, διότι βουλιάζουν οι καράβια, σκοτώνται στο Παρίσι. Χαμό γίνεται, αλλά θέλει μέτρο, ναι. Να δούμε, να δούμε αν θα είναι γουρσουζιά ή αν θα είναι για καλό. Ή θα αλλάξει στην Πόρη. για την Ευρώπη είναι μια πολύ κρίσιμη χρονιά. Όχι μόνο λόγω Ελλάδα βέβαια, είναι πολλέ αιτίε. Ναι, και επειδή να βλέπω εδώ ακροατέ με ρωτήσουν. Θα γυρίσω στου ακροατέ, και εγώ θέλω να, εδώ, να γυρίσω στου Ναι, ναι, Τώρα ακροατές. βλέπω ένα που λέει γιατί δεν κατέβηκε, Θα σα πω με δύο κουβέντε. Είναι φορέ που λες ότι για να είμαι παρόν στην πολιτική με ανεξάρτητο, επικοδομητικό και δημιουργικό μπορώ να σου πω και ενωτικό τρόπο πρέπει να είσαι απόν στις εκλογέ. Το κάνει πολλέ φορέ στη ζωή μου. Δηλαδή κάνει κύκλου. Χρειάζεται αυτή η ανανέωση των πραγμάτων. Ναι, ναι σα το είχα πει εδώ, μα, μου χαριστά. Το έχεις πει πριν ένα χρόνο στο χαριτά του. Ε, ναι, αλλά του δεν... Το έχεις ζητήσει να μην το να μην πει το πω, Γιατί ο κόσμος το παραξίζει, νομίζω ότι αποσταρτεύες. Το αντίθετο. Είμαι στη μεγαλύτερη μου πολιτική φόρμα, είμαι με το όπλο παραπόδα, για να είμαι χρήσιμο και επικοδομητικός όταν χρειαστεί. Γι' αυτό άλλωστε και την εκπομπή που ονειρά, αλλά δεν το σκέφτηκε κανεί, τη βγάλαμε από κοντά Μπούδες. και σε απόσταση, έτσι. Πολύ πολύ κοντά και σε απόσταση. Ο Ανδρουλάκης λοιπόν δεν αποστρατεύεται. Ναι. Όχι, με το αντίθετο. Είναι, είμαι στην καλύτερη μου φάση, ως, στην πιο όρημη μου, ας το πούμε έτσι. <laughs> με πλήρη υγεία και όρεξη για την πολιτική, αλλά διαφορετικά. Άλλωστε και στο κοινοβούλιο, όσοι με αυτά τα χρόνια, τα δέκα που έχω κάνει βουλευτής αθρηστικά, ε, δεν θα με είδε ποτέ να έχω, ξέρω... Κατηνίστιε αντιπαραθέσει, συγκρούσει κλπ. Προσπαθούσα να φέρω ναι. ένα άλλο στοιχείο στην πολιτική συζήτηση. Α το πω πιο παιδαγωγικό στοιχείο και μάλιστα σε εποχέ μεγάλη αβεβαιότητα και ρίσκου, ε, διαχείριση κινδύνων και διαχείριση κρίσεων. Παιδαγωγικό και διαπαιδαγωγικό. Ε, ναι, <laughs> λοιπόν, να πάμε στου ακροατέ όμω, διότι κάποιοι διαμαρτύρονται ναι. γιατί ψήφισε παρών και ναι, πήγαμε σε εκλογέ. Μα δεν, κοιτάξτε ναι, Όπω βλέπετε σήμερα, από σα είχα πει. Αφού όλοι θέλανε, τα δύο κόμματα τα μεγάλα θέλανε εκλογέ. Ο Σαμαρά το χεινοθέτησε στην αρχή, πήγε να το κάνει με το success story, και μετά πάνω στην κόψη με το φόβο, με το πιστόλι στο κρόταφο. Που λέμε ήθελε να φτιάξει μια παράσταση εκλογική. Το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ από τη δική του την πλευρά. Κανεί δεν ξέρει ποιο ακριβώ ήθελε περισσότερο τι εκλογέ από του δύο, έτσι δεν είναι. Όταν λοιπόν πάει σε έτσι δεν μπορεί να παίζει αυτό το θέατρο, αφού η βουλή αυτή δεν υπάρχει, δεν το βλέπετε. Αυτό που είδατε το τώρα που το διακομωδείτε και σχολιάζετε, αυτό υπήρχε και πριν, το ήξερα εγώ. Δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτή η Βουλή. Το Τ έλεγες. Ήταν κα... Δηλαδή τώρα ο άλλος σκέφτηκε νομίζει ξαφνικά και πήγε στην Νέα Δημοκρατία από πριν είναι δεδομένα αυτά. Δηλαδή, τι σας είχα πει. Αν δεν υπάρξει ένα έντοιμος δημοκρατικό συμβασμό των δύο μεγάλων πολιτικών κομμάτων, μη στρέφεστε στους ανεξάρτητους. Και ο ένα να του λέει μαξιλαράκι, ο άλλο mm -hmm. να του λέει αποστάτε. Διότι ο ανεξάρτητο, αν είναι πράγματι ανεξάρτητο όπω είμαι εγώ, δεν έχω άλλη ηθική και πολιτική επιλογή παρά να δείξω το λαό. Δηλαδή την κρίση να τη φέρει ο λαός Φαντάζεστε να έχει εκλεγεί πρόεδρο με τοξικό τρόπο μέσω διαφόρων συναλλαγών. Θα ήταν το χειρότερο που μπορούσε να συμβεί. Αυτό που λένε νέο 65. Θα το λύσουμε. Θα βάλουμε ζώνη ασφαλεία στη χώρα. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Όταν μάλιστα κανένα κόμμα τη αντιπολίτευση δεν συνηγορούσε. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι η Δημάρη είχε πει παρόν, οι ανεξάρτητοι ναι. Έλληνε παρόν. Πώ θα γινόταν, θα βίαζε δύο κοινοβουλευτικέ ομάδε για να βγάζει πρόεδρο. Μα δεν είναι. και να βγαζε πρόεδρο, σαμάρα, σε εκλογέ θα πήγαινε αμέσω. Δεν στέκεται αυτή σε η βουλή βασκόρυν, με ένα πασό είναι. που είναι μοιρασμένο στη μέση. Έτσι. Καταλάβετε λοιπόν ότι εγώ, επειδή έγραψα και εκείνε τις μέρε, επειδή βλέπω εδώ ακορατή που λέει δια τη τεθλασμένη, μου λέει ναι, αλλά βάζεις, πούμε, τον Ερυθέρω Βενιζέλο που λέει. Ότι εγώ δεν έβλεπα μόνο δια τη ευθεία αλλά δια τη τεθλασμένη. Ε, εγώ είμαι αυτό. Δεν έβλεπα δια <laughs> τη τεθλασμένη. Έβλεπα την τεθλασμένη που εσείς δεν βλέπατε. Αφού αυτό έτσι θα πηγαίνανε τα πράγματα. Δεν ήθελα λοιπόν να έρθει να μου πείτε εσεί ότι εγώ, α το πούμε έτσι, είτε για να, καρέκ, για να κρατήσω την καρέκλα μου ή για να παίρνω του μισθού μου ή διότι ξέρω εγώ, κατά οποιονδήποτε τρόπο έκανα μια συναλλαγή ψήφισα τον πρόεδρο ενώ δεν πρόκειται να εκλεγεί πρόεδρο. Μια άνω τελεία, πολύ μικρή, για πολύ λίγο, για διεθνιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε γιατί είμαστε στην καρδιά τη προεκλογική περίοδου και θέλω να μου σχολιάζει και τι καμπάνιε. Να μα πει πώ βλέπει αυτέ τι γραμμέ. Έτσι καλωσορίζει ένα κριτικό τι καμπάνιες των κομμάτων, τις προεκλογικές. Όχι. Το χωριό του Νίκου και αυτοί του Ξιντούρι, δηλαδή, είναι κλεισμένο τα ανώγια. Είναι δύο βουνά που είμαστε ανταγωνιστέ για το Δία. Στο ένα γεννήθηκε, στο άλλο τον πήγανε. Ποιο είναι η καταγωγή, ο ψηλωρίτη ή η δίχτη. Λοιπόν, έχουμε και άλλο ανταγωνισμό στην πολιτική σκηνή τώρα. Ποιο κόμμα είναι πρώτο, ποια ε, καμπάνια ναι. πάει καλά. Να ξεκινήσουμε με τον Αντώνη Σαμαρά που μόλι ναι. ολοκλήρωσε την ανακοίνωση του οικονομικού του προγράμματο. Ε, θέλω να σε ρωτήσω ποια βλέπει θετικά, ποια βλέπει αρνητικά, ίσω και, και αδυναμίε στην ακροα... καμπάνια του. Οι ακροατέ τώρα να σου λένε, μα είσαι μεροληπτικό, ε, δεν είναι. Mm -hmm. Φυσικά και είμαι, δη... Εντάξει, ο καθένα έχει κάποιε συγγένειε, κάποιε αποκλήσει τους... Ωραία. Αλλά όταν ένα ραδιόφωνο μα δίνει μια συχνότητα έχουμε μια υποχρέωση όσο μπορούμε να είμαστε αμερόληπτοι, όσο μπορεί κανείς να είναι, έτσι δεν είναι. Άρα εγώ δεν μιλώ τώρα εδώ ως ε, ξέρω εγώ, ε, στενά πολιτικός ε, αλλά ως ένας δημοσιολόγος ένα συγγραφέα, ένας αναλυτή ένας αναλυτής το όπως θες. Ναι, να δεις. Ο Σαμαράς έκανε ορισμένα λάθη χοντρά. Το πιο χοντρό είναι βέβαια που ξεκίνησε ξαφνικά κατά καλό καιρό mm -hmm. το success story να φτιάξει μια παράσταση εκλογική βέβαια έτσι, ότι φύγαμε, φεύγουμε, φεύγουμε το μη μη μη αυτό δημιούν σε μια τάραχή και στις αγορές και στους εταίρους για την κρίση των πολιτικών προσώπων στην Ελλάδα για την κρίση τους, διότι τέχνες ε, δεν χρειάζεται να κάνουμε αναλύσεις ακόμα κι αν γιώτα μου, όλα πηγαίναν ιδανικά στην Ελλάδα δηλαδή πες ότι αυξάναμε 3% το ΑΕΠ πες ότι ξέρω, η αύξηση του χρέους ήταν πολύ μικρή πες ότι Ό,τι μπορείς να φανταστώ, το πλεώνασμα είναι 2% ή 3% το πλεώνασμα, το πρωτογενές. Ναι. Τα ομόλογά μα θα ήταν έτσι αλλιώ junk bonds που λέμε, σκουπιδόχαρδα. Δεν μπορούσε η Ελλάδα να βγει στις αγορές και το ξέρανε οι πάντες. Όταν βλέπουν αυτόν τον ευνηδιασμό οι αγορές, πανικοβάλλονται. Και όταν βλέπετε δεν του βγαίνει αυτό, ευνηδιάζει για την προεδρική εκλογή, πάλι πρέπει να ξέρετε ότι οι αγορές, μια και μπήκαν στη ζωή μας, έχουν μπει εδώ και πολύ καιρό, έχουν ένα πρόγραμμα δικό τους. Δηλαδή ο άλλος λέει θα αγοράσω το ελληνικό ομόλο, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο. Όταν ξαφνικά τον εφνιδιάζεις τον βγάζεις έξω από τη σειρά του και αντιδρά με πανικό. Εσκεμένα ε, ή ε, όχι ε, τα ε, λάθη ε, ε, του ε, ε, Σαμαρά. Δεν ξέρω, πιθανόν πήγε ο Βαγγέλη, του είπε ευκαιρία να καθαρίσουμε τώρα μέσα στο φόβο, στην ναι. κόψη, διότι η Ελλάδα δεν έχει λεφτά, ναι. δεν έχει απόθεμα, ναι. δεν έχει πιστοτική γραμμή, είναι αμφίβολη η Ευρωπαϊκή Εντρική Τράπεζα. Τώρα στο φόβο πάνω ή μα ψηφίζεται ή ξέρω εγώ ναι. γκρεμίζουν όλα, α πούμε. Έπαιξε λοιπόν το χαρτί του φόβου. Προσέξτε όμω όταν παίζει χαρτί του φόβου στην πολιτική, επειδή δεν υπάρχει και μία, δεν είναι και. Όποιο θέλει να σώσει την ψυχή του δεν πάει στην πολιτική δεν είναι, πάει και γίνεται καλόγερος Άγιον Όρος υπάρχει και ας το πούμε έτσι <laughs> ένα, μια δόση αμοραλισμού εν πάση περιπτώσει είναι μέσα στα πολιτικά πράγματα μια, παρότι εγώ πιστεύω στην ηθική της ευθύνης την πολιτική ναι μεν δεν μπορεί να είσαι Άγιος αλλά υπάρχει ένα όριο που λες εδώ σταματώ δεν το προσπερνώ ένα όριο πολιτικό ηθικό το οποίο είναι πάντα ιστορικά συγκεκριμένο αλλά δεν ανοίκουν όλοι σε αυτή ένα ποσοστό αμοράλ να λέω ότι θα καταστρεφεί η Ελλάδα κλπ. Αυτό όμως. Εάν είχε διαβάσει ο Σαμαράς το για παράδειγμα, θα πρέπει να ξέρει αν είχε διαβάσει ο δαιμονισμένος το Που να λέει πρέπει να πέφτουν φήμες, ψήθυροι, όταν γίνει ένα μεγάλο κακό, ότι έρθει μια μεγάλη καταστροφή, να το λένε οι παπάδες, να το λένε οι άνθρωποι μεταξύ του, αλλά να μην το ξεστομίζει ποτέ ο ηγέτης. Εί Δηλαδή αν ήθελα να κάνει την μαύρη προπαγάνδα έπρεπε να βασιστεί στον ψιθυριστή που είναι η αιώνα Όταν ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Βγαίνει και ξετομίζει, λέει πιστοτικό και αυτά είναι στα όρια μεσίγουρα, στα όρια τη αγγελική ανακρίσω. Δηλαδή, πιστοτικό γεγονό ότι ο τουρισμό θα καταστραφεί θα φίλουμε από το ευρώ Η γρέξει τα αυτά λέγονται Και όταν τα εξάγουμε και τα επανεσάγουμε, το είδε το πάτησαν και οι Ευρωπαίοι, διότι τα ξανά τη τώρα. Και ήδη για να πιέσουν τα πράγματα, σου λέει. δημιούργησαν ε, ε, στην αρχή ένα πανικό. Ε, ένα πανικό. Μήπω και ο Σαμαρά επωφελήθηκε όμω από τι αδυναμίε του ΣΥΡΙΖΑ, Γιατί ε, για ε, τον το ΣΥΡΙΖΑ αυτό. ακούστηκαν ε, διάφορε φωνέ. Ε, θα το πω μετά αυτό. Ε, λοιπόν, πώ Όταν και οι έξω ξαφνικά mm -hmm. το ανεβάζουν τόσο πολύ το θέμα, ήδη αναγκάζονται και το μαζεύουν, ε, διότι αυτό αυτοβεβαιούμενη προφητεία μπορεί να πλήξει όλου. Και το μαζεύουν αναγκαστικά. Άρα λοιπόν κάνει ένα μεγάλο προ τα φόβου και μετά είσαι υποχρεωμένο να το ξαναμαζέψει πίσω. Κυρία Μέρκελ, ξέρω εγώ, ή τάδε ή τα μέσα ενημέρωση, ήταν η ταδε η τα μεσα ενημερωση ηταν η και στην Ευρώπη τα μέσα ενημέρωση. δεν δηλαδή παίζουν παιχνίδια πολλά. Και η κερδοσκοπία, πολλά παιχνίδια παίζονται. Ναι, πράγματι, εγώ φοβήθηκα, δηλαδή στην αρχή, όταν την πρώτη εβδομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρούσε, έκανε μερικά μικρά σφάλματα, δηλαδή οι του πεντάγονταν και έλεγαν κάτι τρελά, ας πούμε, από άλλε φάσει. Δηλαδή δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι τώρα μιλάνε με του μεγάλου αριθμού και όχι με τους αριθμούς του αριθμού του μικροκομματικού φραξιονισμού α πούμε και λένε κάτι πουφά α πούμε. Είναι αυτό που λέμε το σύνδρομο του Φαβορή. Μην καταληφθεί από το σύνδρομο του Φαβορή. Δηλαδή που λέμε αυτή η ομάδα 100% θα πάρει το κύπελο. Η Βραζιλία ας πούμε παίζει και στην έδρα και το χάνει. Δηλαδή υποσυνείδητα υπάρχει αγιώτα ένα αίσθημα που λέγεται ματέωση στην ψυχανάηση. Δηλαδή mm -hmm. όταν πλησιάζω σε ένα, στόχο, σε ένα που είναι διακαίσμου σε ένα καρπό, έτσι, που είναι διακαείς μου στόχος τόσα χρόνια και πάω να τον αδράξω την τελευταία στιγμή. Κάνω υποσυνείδητα σφάλματα και ματαιώνω, δεν αντέχω την επιτυχία. Υπήρξαν δηλαδή μικροπράγματα, ναι, αλλά είναι. ήταν τόσο πολύ λάθος η καμπάνια ναι. του Σαμαρά mm. που το υπερκάλυψε ο Τσίπρας γιατί έκανε και μια καλή εμφανίση στο συνέδριο. Το υπερκάλυψε πιστεύω μέχρι στιγμής αυτό το πρόβλημα. Ε, στην αρχή όμως ο φόβος φέρνει κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή υπήρξε μια τάση εκείνη τη βδομάδα να κλείσει κάπως η ψαλίδα ε, διότι ο φόβος ε, έχει κάποια αποτελέσματα πολιτικά. Αλλά τα, τότε το κάνει συνέχεια ότι βγήκε πολύ νωρί. Ότι ο καλπασμό ήταν πολύ πρόρος του φόβου ήταν μια λάθο καμπάνια. Δεν μπορεί ένα πρωθυπουργό να τα λέει αυτά. Αν ήθελε να κάνει μαύρη προπαγάνδα γίνεται αλλιώ. Ε, Τώρα, αύριο θα έχουμε νέα κυβέρνηση. Όποια νέα κυβέρνηση, όπω και αν προκύψει αυτή. Μέσα σε αυτό το διεθνέ περιβάλλον. Ποια βλέπει ναι. θετικά, ποια βλέπει αρνητικά. Δηλαδή τι μπορούμε να οικειοποιηθούμε από το διεθνέ περιβάλλον ναι, προκειμένου πω. να επιβιώσουμε. Α πάρουμε να Όταν κάναμε την πρώτη εκπομπή εδώ, ναι. όταν ξεκινήσαμε. Θυμάστε που σου μιλήσατε για τη Βραζιλία. Τη Βραζιλία, Όσοι ναι. Αγόρες, Ω, οι λεγόμενες και αγόρες, ότι οι αγορέ, οι λεγόμενε αγορέ. Ότι οι εκλογέ τότε θα καταστραφούν. Είχα... ένα πανικό ναι, ναι, ναι, παγκόσμιο ναι, ναι, ναι. με τη Βραζιλία, μεγάλο μέγεθο, ε. Μην ξεχνάτε ότι είναι από τι μεγαλύτερε οικονομίε του κόσμου. Ναι, με, δεν είναι στο Ευρώπη, εμεί που επίση δημιουργεί μια αλυσιδωτή αντίδραση, Καταστροφολογία είναι, όμως, και για τη Βραζιλία, δεν φοβερή. φοβερή. Ή βγαίνει ο τύπο αυτό, ή αν βγει η Ρουσέφ, θα καταστραφεί η Βραζιλία στα Τάλταρα, ε. Αυτή τη στιγμή λένε θετική έκπληξη η Ρουσέφ. Οι αγορέ. Μεταστράφηκε το κλίμα, έχουν πέσει τα σπρέτ, τα πάντα. Ναι. Ενθουσιασμένοι ναι. όλοι ναι. με τη Βραζιλία. Και πότε, στη δυσκολότερη στιγμή τη Βραζιλία, διότι και η Βραζιλία βασίζεται στι εξαγωγέ πρώτων υλών ή αγροτικών προϊόντων, α πούμε ή πετρελαίου. Ε? Και αυτέ έχουν πέσει κάθετα οι τιμέ. Παρά την πτώση των τιμών, αυτή τη στιγμή όλοι λένε η Βραζιλία είναι μια θετική έκπληξη. Αλλά και αυτή για να τη δελεά τι αγορέ, έβαλε υπουργό οικονομικών, όχι το λαπαβίτσα που. <laughs> <Καταλήνης εκλογίας. laughs> Έλα δουλεύει ένα άνθρωπο ο οποίο α το πούμε σε δημιουργεί μια εμπιστοσύνη αγορέ που λέμε. Ναι. Και υπάρχει αυτό που λέμε dream team έκανε η Βραζιλία τώρα. Ναι. Είναι ένα υπόδειγμα όπω έλεγα πάντα του Αλέξη Θα γίνει Λούλα, όχι τσάδε, <laughs> γιατί αλλιώ η Ελλάδα θα είναι μια Βενεζούέλα χωρί πετρέλαιο που λένε, μα λένε, μας κατηγορούν κλπ. Ναι, ναι. Άρα λούλα. Έτσι, είναι, αυτό είναι. Βέβαια, όμω δεν έχει πετρέλαιο δεν έχει πρωτασήλε, δεν έχει παραγωγή, είμαστε σε μια αντελώ άλλη κατάσταση. Και το πολιτικό σύστημα, προσέξτε οι εκλογές, σκέψου ότι δεν συζητάμε πέραν της σχέσης με τους δανειστές. Δηλαδή πέραν του αναπνευστήρα που εγώ πιστεύω ποιο είναι να βγει. Δεν μπορεί να τραβήξει το αναπνευστήρα από την Ελλάδα, είναι δεδομένο. Ποιο θα πάρει να κόψει τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Εντερική Τράπεζα, ούτε τρελό να είσαι. Το να βάλει, ρε παιδί μου. Την Ανταρσία, να πούμε. Δεν θα τραβήξει το, τον ανάπνευστήρα, δεν το κάνει κανεί αυτό. Θα φύγει με το ελικόπτερο. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, αλλά πρόσεξα να δει. Δεν μιλάμε για την παραγωγικότητα τη χώρα, την παραγωγή. για ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο καταραίει δεν έχει σχέση. Τι αντουσό προεπιλεσμό που ο ίδιο δεν έχει. Δηλαδή την παραγωγική βάση τη χώρα. Τι θα γίνει. Πώ θα πάμε τα επόμενα χρόνια. Ποια θα είναι η Ελλάδα. Φύγαμε από φούσκα, χρεοκοπήσαμε. Έχουμε πέσει πλην 30%. Αλλά εξακολουθεί η ελληνική οικονομία να είναι μια αντεστραμμένη πυραμίδα με δανεικά αντεστραμμένη γιατί η βάση της υπαραγωγικής είναι πολύ μικρή. Ναι μεν η παρασυντική υπερδομή έχει μειωθεί κάπω, λόγω των μνημονιών αλλά έχει μειωθεί ταυτόχρονα και η παραγωγική βάση. Η Λένα Βασιλάκου είναι στο στούντιο μαζί μας για να μας πει τι γίνεται στους, στο δελτίο ειδήσων που θα ακολουθεί, τι γίνεται να μας συνοψίσει ε, την επικαιρότητα και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Σάς, Τραγου, Εξαιρετικό, εξαιρετικά τραγουδισμένο από την ναι, Βενετσάνου. και Μάλλος βέβαια Έχει να κάνει με τον Πανασό, με την Τιθωρέα, με ναι. την σπηλιά του Ανδρούτσου. Να αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι, λοιπόν, στην Τρούπα του Ανδρούτσου. Στη Βελίτσα, στο χωριό Τιθωρέα, που με βοήθησε και ανέβηκα τον Πανασό, γιατί περπάτησε τα ίδια μονοπάτια αυτά που λέει το τραγούδι, ε. 17 ώρε περπατούσε. 17 ώρε. <laughs> <laughs> <laughs> πέθανα, <ας> πούμε. <laughs> και μάλιστα τότε πέριχνα τη λασποβροχή, 1η Ιουνίου. Και. Σκέψω ότι οι φιλέλληνε εθελοντέ που περάσαν αυτά τα μονοπάτια, εκείνε τι μέρε ξανά είχε λασποβροχή πριν 190 χρόνια. <σκέψε> το λέει, λέ, το γράφουνε, πού να περάσει, λέ, το λέει του κακόρεμα που τώρα έχει λασποβροχή, λασποβροχη κατεβάζει ο ποταμό. <σκέψε> ναι. Και εκεί τώρα, όταν, επειδή μα ακούνε, όταν σου λέω να του Τι δουλειά έχει και περπατάει. Άρα κάτι θα του έχει πει ο Φλωράκης, που είναι θαμένε λίρε των <σκέψε> Εγγλέζων <σκέψε> ακόμα <σκέψε> και τι ψάχνουνε. <σκέψε> Η <σκέψ αλήθεια είναι ότι. Εκεί που υποπτεύομαι εγώ ότι ο Οδυσσέας Ανδρούτσο έθαψε τι Λύρε και τα αρχεία, εκεί κατά πάσα πιθανότητα είναι ένα μέρο πλαγιά του Πανασού που έχει καταπλακωθεί από βράχια. Το ίδιο συνέβη και με του δελφού. Δηλαδή εκεί που ήταν το κορίκι ο άνδρα mm. μου, πέσανε τεράστια βράχια και σκεπάσανε του παλιούς δελφούς. Μετά για, ένας καφέ, σιγάς, για ένα καφέ σιγά σιγά ένα μέρο μόνο είχε ανακαλυφθεί, μη φαντάζεσαι. Έτσι λοιπόν τα φαγηγή που λέω καρέσκα τη. Την αρχαία πολλά, ξέρουμε ένα εκατομμύριο. Σε γρόσια και είναι φιωρίνια, τσελκίνια, τα χρυσά του Οδρή, αντρούτσου και τα αρχαία. Θα λοιπόν, τα βρούμε στο τέλο. Από κοντά, σε απόσταση, μιλήμε, αντρούλάκη. Σήμερα μιλά ω δημοσιολόγο. Ναι, Μπορείς είμαστε να μεσημέρι, είσαι... όμω, ενώ η εκπομπή κανονική μας ήταν η κανονική μα ήταν Κυριακή 10 11, αλλά λόγω των εξελίξεων των εκλογικών. Ακριβώς, θα ακριβώς. δούμε τελικά πού θα τακτοποιηθούμε στο τέλο. Μπορεί να είσαι αντικειμενικό ω δημοσιολόγο. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ο Δημοσθένη. Απαντούν πάντα με μεταφορέ. Mm -hmm. Δεν πρέπει να μιλάμε ποτέ ευθέω. Πρέπει να κάνουμε και μια μικρή ε, τεταχλασμένη των πραγμάτων. Δηλαδή μέσω τη θεωρία να επιστρέψουμε στην, στην Αθήνα. Ο Δημοσθένη, έξαλλο εναντίον τη πυθία, λέει: Η πυθία φιλιππίζει. Δηλαδή δεν είναι ουδέτερη, μεροληπτή υπέρ του Φιλίπου. Υπέρ των Μακεδόνων, διότι όπω ξέρει, ο Δημοσθένη ήταν ο εμπνευστή τη συμμαχία Αθηναίων Θηδαίων. Βεβαίως τα έπαιρνε καμιά φορά η πυθία και ήταν μεροληπτική επί τούτου. Παλιά την ήταν και και λίγο. Δηλαδή με τους Πέρσες. Αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση είχε δίκιο για το χωρισμό που έδωσε στους Αθηναίους. Διότι στη Χερώνια κατατροπώθηκε ο ενωμένο στρατος Αθηναίων Ανθηναίων-Φιβέων από τις δυνάμεις του Φιλίππου από τους Μακεδόνες. Ναι. Άρα λοιπόν Πάντα να ξέρετε ότι η πυθία δεν είναι αμερόληπτη, φιλιππίζει και λίγο. Λοιπόν, διαβάζω στου αφορισμούς στη σελίδα σου, mimis.gr ή mimisandrulakis.net. Uh, στου αφορισμού, στην στήλη αυτή που έχει, στο ει εαυτόν. Γράφει λοιπόν ότι πριν αναλάβει τη μεγάλη ευθύνη τη διακυβέρνηση, καλύτερα να έχει δαμάσει τον ψυχικό σου κόσμο, να επιλύσεις τι εσωτερικέ σου συγκρούσει, να συνομιλήσει και να συμφιλειώσει του πιθανού εαυτού σου, τελικά να έχει απαντήσει στα θεμελιώδη υπαρξιακά και πολιτικά ερωτήματα. Ποιο είμαι, τι ακριβώ θέλω, τι να κάνω, πώ να το κάνω. Και μίλης μονήσεις ότι ο στοικός αυτοκράτορας Μάρκος Αυρίλιος συνέγραψε στα ελληνικά τα «είς εαυτόν». Μια σπαρακτική συνομιλία με τον εαυτό του εν μέσω διαρκών μαχών, πορευόμενος από τον Έλβα ποταμό μέχρι τη Συρία. Έτσι. Σε ποιον το απευθύνεις αυτόν? Τα «είς εαυτόν». Πάντα αυτό απευθύνεται στον ηγέτη. Mm -hmm. Αυτοί οι αφορισμοί που βάζω, που πρέπει να μπαίνετε στο WWMISDR, οι αφορισμοί αυτοί είναι περί και στρατηγικής. Mm -hmm. Γραμμένη μέσα στη φωτιά των γεγονότων, αλλά σε απόσταση. Από κοντά και σε απόσταση. Μυρίζει τσίπρα αυτό το φωτισμό. Μυρίζει τσίπρα, αλλά μπορεί να απευθύνεται, είναι πάντα μια ανάγκη mm. για τον ηγέτη να του το πει αυτό. Έτσι, όταν ετοιμάζεται mm. να λάβει μια ευθύνη, πρέπει να δαμάσει τον ψυχικό του κόσμο. Να θέσει αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα στον mm -hmm. εαυτό του. Διότι διαφορετικά θα τα βρει μπροστά του. Δηλαδή υπήρξαν και μεγάλοι πολιτικοί που δεν είχαν δαμάσει τον ψυχικό του κόσμο και αυτό στην πορεία οδήγησε σε μεγάλε καταστροφέ. Στην... Θα δει άλλο αφορισμό που έχω μπροστά που λέω, το λέω. Ποιο λε, κανεί άλλο λεπτό. Το ηγετικό στυλ του Φαέθοντα. Αμέσω, αμέσω. Δέκα δευτερόλεπτα, ούτε δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ναι, ε, ηγετικό στυλ Φαέθοντα. Ναι, διάβασα το. Αμέσω, τώρα θα ανοίξει. Και αν παίζουν σε ποιον πάει. Τώρα, τώρα, τώρα, τώρα. Λοιπόν, πρόσεχε. Μην αποδεσμεύσει δυνάμει που δεν μπορεί να χαλιναγωγήσει όπω ο Φαέθοντας με τα φρενιασμένα άλογα του πατέρα ήλιου. Πρώτα τα οδήγησε πολύ ψηλά και πάγωσε η γη ύστερα κατέβηκε πολύ χαμηλά και έκαψε τα χωράφια και τα δάση. Αυτό που πάει τώρα. Θε λοιπόν ήμουν, θα το πούμε στο τέλο, σε μια συγκλονιστή βραδιά στο μέγαρο μουσική. Εκπληκτικό. Σε έψαχνος, συγκεκρι... στο τηλέφωνο, αυτέ ναι, ναι, δεν ναι. μπορούσα να σε βρω. Εκπληκτικό. Εκπληκτική βραδιά με μουσική. Έτσι κλείσαμε το έτο Βενιζέλου, Ελευθερίου Βενιζέλου. Τα 150 χρόνια. Ναι, και έρχεται ο ένα και μου λέει: Είδα αυτό το φαέθοντα. Καλά τα Γεωργάκη. Μα δεν το έγραψε για τον mm -hmm. το Τζίπρα. Δηλαδή. Ήταν, ή για τον όποιο ηγέτη αλλά τώρα είναι ο έτσι πας δεν αποδεσμεύεις δυνάμεις που δεν μπορείς να τις ελέγξεις δεν ξέρω με καταλαβαίνει να σου πω θέλεις, κάτι να, μια, θέλεις ο, κάτι να το πεις για τη διαπραγμάτευση είναι, γιατί η διαπραγμάτευση τομένει στο δεν θέμα είναι που είναι τόσο, δεν, είναι, πρέπει να, δεν είναι τόσο χρηστικά εργαλειακά oh, όχι. Όχι. είναι μια πιο, φιλοσοφ, μια πιο στοχαστική στάση των πραγμάτων έτσι, mm. κάθε τι που λέω δεν είναι με μια άμεση χρηστικότητα πρέπει να γιατί λέμε η αμφιλογία που είχε η πυθία τι νόημα έχει γιατί το κάνανε αυτό οι Έλλην Ιδιότι θέλα να βάλουν το μυαλό να λειτουργήσει και να σκεφτεί επί των σενάριων. Mm -hmm. Δηλαδή, μια στάση υπαρξιακή η οποία σε βοηθά να τοποθετηθεί στα πράγματα. Ναι. Mm -hmm. Α, πες λοιπόν ότι αφορά και το Τζίπρα αυτή τη στιγμή. Η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει, η μίμη μου, έχει νέα δεδομένα μπροστά τη να αντιμετωπίσει. Μεταξύ των οποίων η διαπραγμάτευση του χρέου, η οποία αναμένεται να είναι και σκληρή. Περίπου το 80% του ελληνικού χρέου είναι σε κράτη. Εάν υποθέσουμε ότι επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσει ναι. και σχηματιστεί μια κυβέρνηση με βάση το ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Ε, Συνεργασία, ας πούμε θα πεις υπάρχει πιθανότητα ε, υπάρχει, για αυτοδυναμία ναι. πρέπει ας πούμε τα δύο κόμματα τα μεγάλα να πλησιάσουν ίσως και να ξεπεράσουν λίγο το 65% σε άθροισμα δεν ξέρω αν θα επιτευχθεί αυτό είναι πολύ δύσκολο να μην μπουν στο τσάκ να μπουν και να μην μπουν τα μικρά κόμματα να πάνε όλα στο 2,8-9 και να μην μπουν τότε μπορεί να πάρεις αυτοδυναμία και με πολύ μικρό ποσοστό το ερώτημα είναι με ποιο ποσοστό κυβερνά, <laughs> τι να την κάνει στην εκλογική αυτοδυναμία, Δεν φτάνει αυτή. Εδώ δεν σου είχα πει σε ανύποπτο χρόνο ότι ο κανόνα του 70% που χρειάζεσαι όταν διαχειρίζεσαι μια μεγάλη κρίση, Δηλαδή έχει ένα πιστό ακροατήριο με πολύ ψηλή πολιτική ιδεολογική εκπροσώπηση 25% αναγκαίο. Θε άλλο 20% είτε με χαλαρή ψήφο ταλαντευόμενοι, είτε μέσω συνεργασιών mm -hmm. να πα ένα 45%. 50% αθρηστικά όλο αυτό. Θε όμω, σου έλεγα πάντα, και ένα 30% ανοχή από αυτού που δεν σε έχουν ψηφίσει. Που να λένε ναι, ρε, παιδί μου, ο Αλέξ, α πούμε, δεν πρόκειται το χέρι μου να πάει να το ψηφίσει, γιατί είμαι δεξιός, αλλά αναγνωρίζω ότι έχει καλέ προθέσει. Εδώ ένα πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι υπάρχει μια ισχυρή αντίσταση στα κροατήρια που δεν το ψηφίζουν εναντίον του. Αυτό πρέπει να το χαλαρώσει. Δηλαδή να υπάρχει αυτό το μπετόν, αυτή η επιθετικότητα προ τον που το βλέπει ακόμα και σε ψηφοφόρου όπω όπως είναι το ποτάμι για παράδειγμα mm -hmm. ή σε ταλαντευόμενους εδώ είναι πολλά δεν πρέπει να πούμε στα εκλογικά μυστήρια ένα είναι αυτό που σου λέω τώρα έτσι το δεύτερο είναι ότι πάντα η άνοδος στην κυβέρνηση είναι ένα σοκ σοκ προσαρμογής σε δεδομένα διότι οι αριθμοί που λένε τα κόμματα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα Όπω τα σχήματα που λένε οι οικονομολόγοι άμα σου λένε οι καθηγητές σχήματα αυτά σαρώνται σε χρόνο μηδέν. Και εδώ πρέπει να προσέξει ο Τζιπραζιδί. Έχει μαζέψει πολλού καθηγητέ στα οικονομικά. Ναι. Και λέει ο Μακαρίτη Οκένη, που το έχω πει πολλέ φορέ στην βουλή αυτό, που λέει: Δεν μπορώ να καταλάβω πώ κολοπετσωμένοι πολιτικοί παραμυθιάζονται από ανθρώπου που έχουν μάθει να κάνουν φασαρία γύρω από τον εαυτό του και το όνομά του μέσα στα αμφιθέατρα. Αλλά όταν αντιμετωπίζουν την πραγματική οικονομία τα χάνουν. Εδώ είναι ένα πρόβλημα, πώ το λύνει. Μπορεί να βρεθεί πολύ μπλεγμένο. Μην ξεχνάτε ότι ο Γιώργο Παπανδρέου και αυτό με καλέ προθέσει. Είχε συμβούλευσου τον Στίγλιτ, το Γκρούμαν, τον Καλμπρίθ. Μιλάμε με τα μεγαλύτερα ονόματα παγκοσμίω. Με τα πήρε ένα Ιταλό που θύμισε το όνομά του, που ήταν σπουδαίο άνθρωπο αυτό. Δηλαδή είχε τρομερά ονόματα, πολύ μεγαλύτερα από ορισμένου που εν πάση δεν ξέρει τι είναι. Ένα πρόβλημα είναι αυτό λοιπόν. Οι αριθμοί, όταν αξιολογούμε του αριθμού, οι αριθμοί δεν λένε όλη την αλήθεια. Οι, αριθμοί, οι ίδιοι αριθμοί λένε διαφορετικέ ιστορίε. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν. Α πούμε, οι οικονομολόγοι που δεν μπορούν να αντιληφθούν πώ εκτιμούμε τα πράγματα σε ένα χαοτικό κόσμο, σε μια συνθήκη υψηλή αβεβαιότητας. Σου λέω τώρα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει, έτσι δεν είναι. Ε, πριν ακόμα πάει στο θέμα τη διαπραγμάτευση, τώρα στη διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση είναι ένα περίπλοκο ζήτημα. Πότε είναι ο καλύτερο χρόνο να κλείσει ένα συμβιβασμό, είναι στην ουσία ο χρόνο και πού. Δηλαδή, τραβά το σκηνή, τραβούν. Δεν το κόβει, δεν το κόβουν. Πρέπει να βρεθεί ο όπτιμου χρόνος, δηλαδή ο καλύτερος χρόνος, για μια όπτιμου λύση, δηλαδή για την καλύτερη από τις χειρότερες που έχει μπροστά σου. Και αυτό πάντα είναι ένα πολύ ρευστό πράγμα. Πότε κλείνεις. Γιατί πάντα είναι ένας όπτιμου συμβιβασμό. Μέσα στην Ευρωζώνη δεν υπάρχουν, α το πούμε έτσι, αυτό που εμφανίζει και ο Σαμαράς, ας πούμε, η η νύχτα της μεγάλης λύτρωσης. Ή η μεγάλη νύχτα τη καταστροφή Brexit, όχι. Η Ευρώπη είναι ένα πεδίο διαρκού διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει, α πούμε, η μία και μοναδική ζαριά 50-50 που κρίνεται το μέλλον σου. Άποιο φκέφτεται έτσι, καλύτερα να τα παρατήσει από τώρα, να μην μα βάζει σε περιπέτεια. Δεν υπάρχει αυτό. Μια... Πρέπει λοιπόν να βρει ποια είναι η στιγμή και ποιο είναι ο πικοδομητικό συμβασμό. Γνωρίζοντα, για παράδειγμα, ότι δεν είναι άθροισμα μηδενικού αθροίσματο η διαπραγμάτευση, δηλαδή ό,τι κερδίζει εσύ. Δεν το χάνει ο άλλο. Διότι αν, α το πούμε έτσι, η Ευρώπη οπισθοδρομήσει από τα προγράμματα επιθετική λιτότητα, έχει να κερδίσει και αυτή. Διότι εμεί δεν, δεν μπορούμε να πληρώσουμε αυτό το χρέο. Δεν γίνεται, α πούμε. Δεν μπορεί να έχει πρωτογενή πλεονάσματα του 4-5%. Αυτά είναι ανέφικτο με ένα εκατομμύριο ανέργου. Το ξέρουν όλοι. Δεν υπάρχει. Δεν λέμε γιατί τώρα πια τα ξέρουν όλοι αυτά. Δεν τα ξέρανε πριν. Τότε είχα αξία εγώ με τα βιβλία μου και με τι εκπομπέ μου. Τότε. Τώρα του είναι πασίγνωστα όλα τα θέματα. Δεν, δεν υπάρχουν μεγάλε εκπλήξει εδώ. Το πως και τι θα είναι αυτό ο συμβασμό έχει μεγάλη σημασία. Τη λέω «minimum max διαπραγμάτευση». Ναι. Δηλαδή πρέπει να προσδιορίσεις ποιά είναι και τα ένα minimum, ένα άρθρο. Να το δείτε στο, στο WWMSD, να και στο blog μου. Λοιπόν, πρέπει να ξέρει τα minimum ποια είναι και ποιο είναι το maximum εφικτό. εφικτό. Mm -hmm. Τα minimum τα, τα λένε όλοι ας πούμε λίγο πως. Θες πάντα να είσαι σε πιστοτική γραμμή με την Ευρωπαϊκή Ιδρική Τράπεζα. Κανονική, όχι έλα, που είναι φτηνό χρήμα. Ναι. Θες μικρότερο, να σταθεροποιήσεις ένα μικρότερο επιτόκιο διότιτα είναι επιτό, ε, κυμενόμενα και μπορείς, μπορεί να ξεφύγουν τελείως τα επιτόκια. Θες ας πούμε την επιμήκυνση. Έτσι. Ε, θες να μην έχεις τέτοια πρωτογενή πλεονάσματα. Να έχει περίοδο χάριτος. Τα λένε όλα τα, τα λένε. Και το μάξιμου τώρα είναι εφικτό όμως, στο μάξιμου εφικτό είναι να βάλεις στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της απομείωσης του χρέους. Είτε mm -hmm. άμεσης είτε συγκεκαλυμένης με μια μορφή, υπάρχουν τώρα τεχνικέ που να κολλάει και με την νομιμότητα τη Ευρωζώνη, να μην σε πάει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να μην σε πάει, ξέρουμε, ε, το δικαστήριο στη Γερμανία, το συνταγματικό δικαστήριο τη Γερμανία, που τότε σου λέω απαγορεύεται η χρηματοδότηση κρατών, νομισματικά, αυτά μπορούν να καλυφθούν. Υπάρχουν μέθοδοι, τέλο πάντων. Άρα, λοιπόν, δεν πα ε, με άθροισμα μηδενικού άθροισματο, ούτε έτσι και εγκέιν που έχουμε πει πολλέ φορέ. Ναι. Δεν μπορεί μεταξύ εταίρων <coughs> να είναι πατάει γκάζι ο ένα, πατάει ο άλλο γκάζι. Ποιο θα βγάλει τον άλλο κότανα, Αυτό δεν είναι, δεν είναι νοητό στα πλαίσια τη Ευρωζώνη που έχουμε συμφωνήσει όλοι με υψηλό ποσοστό ότι πρέπει να είμαστε. Και πρέπει να είμαστε, διότι αν, αν είχαμε παραγωγική βάση να πω ότι θα υποτιμήσω τον τραχνή για αυξήσει τι εξαγωγή, μα αυτό δεν έχουμε. Και να πω ότι σε που βιάζεται όπω λέγανε υποτίμηση, θα φέρει εξαγωγές δεν έφερε. Και πόσε εξαγωγέ δημιουργούν μια θέση εργασία, ε. Φιέψω ότι στι Ηνωμένε Πολιτείε προσπαθούν να υπολογίσουν αυτά τα νούμερα και βρίσκουν ότι πρέπει να αυξήσω τι εξαγωγέ μου ένα δισεκατομμύριο mm -hmm. για να δημιουργήσω 5.000 θέσει εργασία. Και εσύ είσαι μια χώρα που έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργου. Δεν μπορεί λοιπόν μόνο μέσα τη εξωτερική ζήτηση, ακόμα και στο ιδανικό σενάριο, να αντιμετωπίσει ε, όπω λέγανε καθηγητέ. Αλλά μεγάλο... θέλουμε ψύχρεμο πολιτικό λόγο και ρεαλιστικέ λύσει. Ρεαλιστικέ λύσει και πρέπει να ξέρει πότε θα κάνεις τον συμβασμό θα το κάνεις νωρί ή αν το κάνεις αργά εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει μια ας το πούμε έτσι δεν έχει και ίσως δεν πρέπει και πρόωρα να πει ακριβώ τι όσον αφορά το πότε mm -hmm. εάν έχει την αίσθηση μιας παρατεταμένης περιόδου ρευστότητα θα του πω ότι έχει ένα ρίσκο. Γιατί? Γιατί δεν πρέπει να πιστεύει αυτά που ήδη έχει πει η Νέα Πλεόνασμα διότι τα ταμε δεν μπορεί να είσαι με το άγχο όταν έχει να πληρώσει μισθού συντάξει. Πρέπει γρήγορα κάποια ζητήματα να τα λύσει. Δηλαδή, μια γραμμή πιστοτική. Διότι αν είσαι, να ξέρει ότι είναι άδεια. Διότι τα είναι χρεκοποιημένα τα ταμεία. Ο κόσμο, δεν υπάρχουν τα λεφτά που λέει η Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα, όταν έχει και εκλογέ, ο κόσμο δεν πάει να αναστέλει τι πληρωμές του. Και επομένω, το ταμιακό κενό μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή, μπορεί να βρεθεί ξαφνικά. Σε κατάσταση πανικού, και να λε, δεν λέμε εντάξει. Ε, ξέρω εγώ, ε, το πρόβλημα μου είναι τον Ιούλιο που έχω τα πιο μεγάλα ομόλογα. Ναι, ναι, Ιούλιο. Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή. Πότε δεν ρίχνει μια ζαριά στην αρχή. Πρέπει να έχει μια κυβέρνηση με διάρκεια και προοπτική. Διότι δεν είναι μονόπρακτο έργο η διαπραγμάτευση με την Ευρώπη. Μια και έξω, one off, τα λύσαμε όλα. Το κάναμε τη μεγάλη διαπραγμάτευση, λυτρωθήκαμε. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν πρόκειται να υπάρξει. Μην έχει αυτά πάντε τέτοιε. Απαραίτητο διευμιστικό διάλειμμα μήμη μου και αμέσως μετά θέλω να σα ρωτήσω και για τα πρόσωπα για τον Ευάγγελο Βενιζέλο, για την δυσαρέσκεια και ίσως και να νιώθει αδικημένος για τον Γιώργο Παπανδρέου και βεβαίως την επανεμφάνισή του με τον νέο κόμμα. Ευάγγελος Βενιζέλος. Κι κρό τραγουδιό Εγώ το διάλεξα αλλά δεν το πήγαινα για τον Βενιζέλο. Ο μπορεί έτσι είναι τα πράγματα. Του φύγανε στελέχη, ε, του φύγε η κυβέρνηση. γίνεται. Μπορεί και να του φύγει η Βουλή. Ε, Αυτό δεν φταίει. Δηλαδή υπήρξε φραγμός αφού υπήρξε με τέτοια οικειότητα με τη Νέα mm. Δημοκρατία που μετέτρεψε κατά κάποιο τρόπο το Πασόκ σε συμβουλευτικό οργανισμό του Σαμαρά, ξέρω. Και αστροφολογία με ότι υπάρχουν και άξιοι άνθρωποι εκεί. Υπάρχουν και ορισμένοι που θέλουν να είναι μόνιμοι υπουργοί. Βρέξιο Νίσηλιάση και. Σκεφτόταν ακόμα και το Νέα Ελλάδα που λέμε, δηλαδή να γίνει το ένα κοινό ψηφοδέλτιο ευρωπαϊκών υποτίθεται υπεύθυνων δυνάμων Αλλά εντάξει, ήρθαν τα πράγματα ανάποδα, Ναι, δηλαδή πάνω απ' όλα είναι η ιδεολογία του κοβέρνου, α πούμε. Υπάρχουν όμω και άξιοι άνθρωποι, στα νοχωριά Για παράδειγμα, του δύο γιατρού που είναι και φίλου μου. Ο Γρηγοράκο που διάβασα, δύο μέρε τώρα έφαγα τον χρόνο μου, διάβασα την. Το έργο του, το σύγραμμά του για τι εντατικέ, είναι εντατικό Αν ο Γρηγοράκος έκανε ένα μάθημα στην κυβέρνηση περί εντατική, δηλαδή διαχείριση κρίσεων ιατρικών, θα πήγαινε καλύτερα. <laughs> ε? <laughs> και ξεκινάει το βιβλίο και λέει: Ποτέ μιλέ πάνω από τον πολυτραυματία, Όχι, oh, Παναγία μου, του κόβεται η αναπνοή, πεθαίνει, του κόπηκε το χέρι, όπω αυτό που λένε Brexit, το Νατάλο κλπ. Γρηγοράκο. Όπω και ο, ο ακόμα Στη διαχείριση κινδύνων. Ε? Αλλά, άρα λοιπόν δεν ύψωσε ένα φραγμό προ τη Νέα Δημοκρατία. Άφησε ανοχήρωτο το χώρο προ τα δεξιά. Και πιθανόν και άλλοι πρέπει να το σκεφτούν. Δηλαδή το ποτάμι για παράδειγμα, το οποίο εμφανίζει εφ... εφ... εφ... κάτι και δείχνει ένα ποσοστό. Δεν έχει ψηλό ακόμα βαθμό κομματική ταύτιση. <στα> ε, και επειδή ορισμένοι στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσουν το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ, του, το ίδιο και του Πασόκ του Βενιζέλου. Στη προσπάθειά να αντιμετωπίσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά μένουν να κάλυπτε από τα δεξιά. Δηλαδή το κίνδυνο να μην χάσει από τα δεξιά, α πούμε. Άλλο το ότι ο Σαμαρά, θέλει να τους του δεξιού, είχε ένα απόθεμα 17%, κάνει τώρα το φόβο, κάνει αυτή την καμπάνια, διότι θέλει να αυξήσει το ποσοστό του. Έτσι. Δεν είναι. Και επομένω δεν είναι εύκολο να πάρει από το ποτάμι ε, τώρα ο Σαμαρά. Αλλά είναι ένα κίνδυνο, α πούμε. Γιώργος Παπανδρέου και Νέο Κόμμα. Παρεμβαίνω σε ένα κόσμο ο οποίο. Αισθάνεται ότι έχει προσβληθεί η ιστορία του Πασόκ, διότι άλλοι πάνε ω ηγέτε στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι ξέρω εγώ από εδώ, άλλοι από εκεί, άλλοι ξέρω εγώ τεμενάδε στο Σαμαρά, και αντιδρά με ένα ένστικτο έτσι ιστορική πίκρα και ιστορική δικαίωση. Δεν είναι μόνο του Παπανδρέου το πρόβλημα. Στην περίπτωση του Παπανδρέου υπάρχει ένα φαινόμενο ε, που μπορεί κανεί να πει, το ονομάζω εγώ σε παλιότερο βιβλίο, το comeback των ξοφλημένων, με την καλή mm -hmm. Δηλαδή, οι μεγάλοι ηγέτε μετά από μια τρομακτική αποτυχία όπως ο Τσόρτσιλ επέστρεψαν πανγυρικά κέρδισαν τις εκλογές κέρδισαν τον πόλεμο και μετά συντρίφτηκαν βέβαια Ναπολέον αλλά λέω πράγματι ο Ελευθέρος Μενιζέλος ο Κωνσταντίνο Καραμαλής αλλά στις περισσότερες φορές το δικαίωμα της δεύτερης ευχαιρίας της δεύτερης φοράς αγαπημένη μου γιώτα φέρει ένα τραγικό όνομα που λέγεται Βατερλό έτσι αυτό το ξεχνού Λοιπόν, Μίμης, ε, ε, θεδο, ως... Μίκης Θεωράκη, τον ξέρει πάρα πολύ καλά. δρεμεί το κατηγορό του ότι ο Σύριζα και τον ίδιο και τον Γλέζο. Κοίταξε, ένα σχόλιο και γι' αυτό. Ε, τώρα δεν είναι. Κοίταξε, άμα, εγώ μπορούσα να το προλάβω. Του είχα πει ότι προσέξτε, το Μήκη Πέρα το αντιμετωπίζει με έναν σεβασμό. Είναι ακρόπολη, δεν είναι οτιδήποτε. Του τα είπα αυτά, δεν προλάβαινε, δεν ξέρω. Και εγώ τώρα είχα τα βάσανά μου αυτέ τι μέρε με πολλέ κηδίε, όχι μία και δεν ασχολήθηκα. Πάντα ο Μίκης έχει μια ευαισθησία. Ε, ότι τον μεταχειρίστηκε πολλές φορές η αριστερά mm -hmm. ως σύμβολο για να κινητοποιήσει και να κάνει ταμείο μη σεβόμενο στην ιστορία του. Μου είχε συμβεί εμένα παλιότερα και στη δικατορία το έκαναν αυτό. Αφού ο Μίκης κάλυψε τα πάντα σύμβολο, αντίσταση κλπ. Μετά η γραφειοκρατίε τη αριστερά τον αδειάζανε. Το μου είχε με την ίδια σου Με το Μίκη αγωνιστικά για την ενότητα τη αριστερά. Μετά τα βρήκαν οι γραφειοκρατίε και οι κομματιέ, τον αδειάσαν το Μίκη. Αυτό συμβαίνει. Αλλά τώρα δεν θα ήθελα εγώ να βγει αυτή η ανακοίνωση, δεν το πρόλαβα. Θα παρακαλώ, θα. Λοιπόν, χθε πολύ... ήταν στο μουσείο πριν τελειώσαμε το Βενιζέλο. Ναι. Μια συγκλονιστική βραδιά. Μητρόπουλο. Έχει γράψει έργο για τον Ελευθέρω Βενιζέλο. Μεγάλο Μητρόπουλο, ο Δημήτρη Μητρόπουλο. Μεγάλη μορφή τη κλασική μουσ ήταν μια βραδιά συγκλονιστική χθε το βράδυ. Ένα έργο που γράψε στα. Πρόσεξε, στα 23 του ο Μητρόπουλο για τον Ελευθέρω Βενιζέλο. Τι έλειπε όμω χθε. Να. Ποιο έλειπε, α, έχω α, το, τί... το πρόγραμμα μπροστά μου, μου έφερε. Έλειπε ο Μίκη. Είναι δυνατόν να κάνετε εκδήλωση για τον Ελευθέρω Βενιζέλο. Ο Μίκη, ο οποίο είναι συγγενή με τον Βενιζέλο. Είναι από την οικογένεια το Χάλιδων για του πυρηδάκιδων, συμπέδερια του Βενιζέλο με του πυρηδάκιδων. Λοιπόν, ο Μίκη έγραψε στα 19 του, παρακαλώ, το πανηγύρι τη ασύ γωνιάς. Διότι. Χθε το ζητούμε ήταν να βάλουμε κλασική μουσική με κοντιλιά. Ποιο άλλο το έκανε, στα 19 του χρόνια ο Μίκει. Εν μέσω εμφυλίου πολέμου, γράφει το πανηγύριστα Σιγωνιά και τα σιρτά χανιώτικα και τον κριτικό χορό. Που αργότερα αποτέλεσε τη βάζη για το ζορμπάκι για όλα αυτά τα πράγματα. Με την αναφορά σου αποδίδει σεβασμό, ναι, εσύ μήμη. Μπορούσα να μαγειρέψω και, και τώρα με δύο λέξει. Μπορεί να πω με δύο λέξει βέβαια για τη μνήμη τη γιαγιά πάνω από 100 χρόνια. Όχι, θα σα πω για το. Τη κριτική γιαγιά. Α, θα, κοτόπουλο, το πιο απλό ναι. Αλλά έχει να το κάνεις με αγάπη πετά τις πέτσες Το τσιγαρίζεις με πολύ κοκραμμυδάκι Και το σβήνεις με κρασί ε? Το βάλεις σε λίγο νεράκι να βράσει ας πούμε, Και κάποια στιγμή πρόσθε, στο, να, Όταν πια έχει βράσει και σε, Με 3-5 λεπτά βράσιμο βάζει δύο κλαδάκια φασκόμηλο Κάντε το Και θα δείτε τι βγαίνει Κοτόπουλο με φασκόμηλο ε? Ωραίο είναι λοιπόν αυτά τα φάρμακα που είχαν οι αρχαίοι οι Έλληνε. τα έχουμε κι εμείς Μα Μας τώρα. είπες και για το δίκταμο σήμερα, μας λες και, ναι. και για το Βασκόμυλο το ναι. Παναφέρεις. Μίμη Σανδρουλάκης κύριε και κύριοι, Γιώτα Ηλιού από κοντά σε Απόσταση και το άλλο Σάββατο στη μία και μισή το μεσημέρι.